Στην προηγούμενη εκπομπή... τελειώσαμε με μια μπαλάντα... που είχε μεταφράσει ο Βυζιεινός... και την συμπεριέλαβε στο Άννα των Ελικόνα... και όπου... η διπόδια αφήγηση... είναι απροκάλυπτη... γιατί διαμεσολαβείται... από το ότι πρόκειται για μετάφραση. Ισχυρίζομαι όμως ότι αυτή η μπαλάντα δίνει και το κλειδί... για να περάσουμε, όπως λέγαμε, επίσης την άλλη φορά εκεί που βρίσκεται ο αληθινός χαλκός της ποίησης του Βυζήνου, όταν την ξεαμπαλάρουμε από τη συνθήκη της φανερής τρέλας του, του εγκλισμού του στο τρομοκαΐτιο, γενικώς από το αμπαλάς που μπορεί εύκολα να τον μετατρέψει σε εμπόρευμα. Πρέπει πράγματι κάποια στιγμή να απαλλαγούμε από όλα αυτά, για να φτάσουμε στο στοιχείο γύρω από το οποίο οργανώνεται ο αυθεντικό τόνος του Βυζήνου και που είναι η ατόφια παιδικότητα. Ο Βυζίνος μπορεί να μιλάει όχι σκηνοθετώντα την παιδικότητά του, αλλά απλώς αφήνοντάς την να εκδηλωθεί. ο αυθεντικός Βυζιεινός είναι διάχυτος. Είναι διάχυτος σε εικόνες που θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι όπως θα ένα παιδί, χωρίς καμία έντεχνη διαμεσολάβηση ή και αν υπάρχει έντεχνη διαμεσολάβηση να είναι σαν παρμένη από τις εκθέσεις του Δημοτικού. Ο Βυζιεινός είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να λέει, αντλώντας απευθεία από τη Φαναριώτικη Παράδοση και από τον Ηλία Τανταλίδη, να λέει αφελώ. Ήλθαν τα νέφη του βοριά τα λόγα τα καβάλα και ξεπεζέψανε βαριά στα όρια τα μεγάλα. Καθένας σε κορφή κοντά οχυρωμένο αχνίζει, καθένας στράφτηκε και βροντά και πόλεμο να αρχίζει κλπ. Σε ένα πήμα με τίτλο «Η κατεγής». Και παρόλα αυτά να μην γίνεται γελίος. Είναι ο μόνος ποιητή που καταφέρει να μας κληροδοτεί τη δυνατότητα να παίξουμε την χορδή της Άδολη παιδικότητας δυνατότητα που αξιοποιήθηκε αργότερα με πιο έντεχνους τρόπους αξιοποιήθηκε από τον Μπορφύρα ας πούμε ή με δαιμονικό πια τρόπο από τον Άγρα θα τα πούμε σε άλλες εκπομπές αυτά γι' αυτό και ο Βυζιεινός καταφέρνει το καθαρό μελόδραμα να το κάνει σπαραχτικό γιατί άμα χτυπήσει και κλαίει ένα παιδί δεν υπάρχει μελόδραμα Νομίζω αξίζει να ακούσουμε ένα πείμα που αν δεν είχε στο βάθος του τη συνείχηση που μπορεί να πετυχεί ο βυζήινος, θα ήταν εντελώς βακρύβραχτο. Ξύπνα, πατέρα, χαραυγή τον ουρανό χρυσόνι και όλη ξυπνά η μαύρη γη Ξύπνα κι εσύ με την αυγή Να ακούσουμε τα ειδόνη Με τη μητέρα μια ψυχή Σε κάθε τέτοια ώρα Πετούσετε στην προσευχή Το σήμα ντρό μας αντυχεί, Γιατί κοιμάσαι τώρα Είναι το όνειρο μακρό Που βλέπεις αυτού πέρα Κοιμήθηκες κι ήμουν μικρό, κι ως να τελειώσει το πικρό, Ετράνεψα, πατέρα. Ξύπνανε να είδε, χλωμή, γριά, Η δόλια μας μητέρα, Και τη φτωχή μα τη γιαγιά, Κι κάτου στη χλωρή βαγιά, Τη θάψαμε μια μέρα. Πες μου, πατέρα, το χωριό, Που πάνει πεθαμένη, Μπορώ να πάγω να το δυο, Δυο λουλουδάκια μόνο, δυο, να πάρω στην καημένη. Με είπαν είναι ζωφερή η νύχτα που έχουν σκέπη. Μ' αγώ της έβαλα καιρή στη δεξιά την κρυερή. Τα ναύτη και με βλέπει. Θυμάσαι, μ' έκλεψε φιλή μια μέρα παιχνιδιάρη και μ' είπες αύτερο πουλή, χρειάζεσαι καιρό πολύ να γένεις παλικάρι. Ήρθω καιρός, να με τρανώ διέμε καλέ πατέρα, σου τράνεψα, μα, ορφανό, στο δρόμο που συχνά περνώ, με είπανε μια μέρα. Περνά το δόλιο, του ορφανό, δεν γνώρισε, πατέρα. Τον έχασε χρονό. μοιάζει σαν έρημο πτηνό, Ας το χαρεί η μητέρα. Πες μου, πατέρα, την αυγή που καίει το λιβάνι, η μάνα και η μυρολογή. Η μυρωδιά περνά τη γη, μπορεί να σε ζεστάνει. Το βράδυ πόρχομαι γοργό και ανάφτω το κανδύλι το ξέρεις που ήταν ναύτω εγώ ξύπνα πατέρα θα καγώ σαν λιγναριού φυτήλι. με φώναζες να κοιμηθώ στο σπλαγνικό πλευρό σου έλα μικρό να ζεσταθώ κι εγώ πετούσα να χωθώ στον κόρφο το κλικό σου τώρα πατέρα στην πικρή τη γη τυχιονισμένη στην κρύα κλείνει τη μικρή σε αυτή τη νύχτα, τη μακρή, πε μου, ποιο σε ζεσταίνει. Θέλεις εγώ να αποκριθώ. Κανεί, καμιάν ημέρα. Μα ήρθα εγώ πια να χωθώ στον κόρφο σου να κοιμηθώ, να σε ζεστώ, σ πατέρα. Πέρασα πολλά χρόνια θεωρώντας αυτό το πείμα για τα πανηγύρια, κυρίως αν το συγκρίνουμε, με έναν άλλο θάνατο πατέρα, τον Σολομικό. Θυμόμαστε νομίζω όλοι, το περίφημο, το λέω απ' έξω, τώρα δεν το έχω μαζί μου, εις κυρίων Γεώργιον Δερόσιν ευρισκόμενων εις Αγγλία, το οποίο περίπου είναι το εξή: Του πατέρα σου όταν έλθει, δεν θα ειδείς παρά τον τάφο. «Είμαι μπρός του και σου γράφω μέρα πρώτη του Μαγιού». Του εσκορπίσαμε το Μάη πάνω στα κακά του στήθη, γιατί απόψε αποκοιμήθη στον τον ύπνο του Χριστού. Ήταν ήσυχος και ακίνητος εις την ύστερη την ώρα, όπως φαίνεται και τώρα που του επάρθηκε η πνοή. Μόνο μια στιγμή πριν φύγει, στουρανού κατά τα μέρη, αργοκίνησε το χέρι, ίσως για να σε ευχηθεί». Τώρα, μολονότι θεωρώ ότι το φινάλε αυτού του σολομικού πείματο είναι εξαιρετικό, πιστεύω ότι του λύπη εκείνο που θα ήταν η πιο βαθιά αλήθεια, το παιδί που κλαίει. Και αυτό το έχει ο Βυζίνος, πολύ δε περισσότερο το έχει όταν περνάμε στο άλλο σκύρλος του γονεϊκού ζεύγους και ο βυζίνο, περνώντας κι αυτό στην άλλη όχθη, βάζει τη μάνα του να μιλάει. Στην ουσία στην ένα διάλογο θυμόμαστε όλοι το Φυσαβοριάς Φυσαθρακιάς γενιά τεμπόρα φοβερή, όμω προτιμώ να ακούσουμε τη άλλη όχθη, τη μάνα να μιλάει, Φουρτούνιασεν η θάλασσα και βουρκωθήκαν τα βουνά. Είναι βουβάτα η ηδόνια μας, και τα ουράνια σκοτεινά, κι η δόλια μου ματιά θολή. Παιδί μου, ώρα σου καλή. Είναι φωτιά τα σπλάχνα μου, και το κορμί μου παγωνιά. Σαλεύει μου, σα δενδρύ που στέκει αντίκριστο χιονιά, και είναι ξέβαθο πολύ. Παιδί μου, ώρα σου καλή. Βοήζει το κεφάλι μου σαν του χυμάρου τη βοή. Λυποθυμάει η καρδούλα μου και μου εκόπη πνοή στο υστερνό σου το φίλι. Παιδί μου, ώρα σου καλή. Έχω επίγνωση αυτή η αξιολόγηση ακούγεται σκανδαλώδε. Τα ποιήματα της προηγούμενης φοράς, το εψέσιδα στον ύπνο μου ή τα υπερίφημη στίχη του φρενοκομείου και φυσικά η μπαλάντα είναι σαφώς καλύτερα ποιήματα. Όμως, εξαρτάται από το τι κυνηγάς. Νομίζω ότι τη λύση στο ένιγμα του διζύνου και στο γιατί τελικά μ' αρέσουν περισσότερο αυτά τη δίνει ένας άλλος, επίσης εύκολα εμπορευματοποιήσιμο όχι ποιητή πια, αλλά γλυπτη, ο Γιαννούλης Χαλεπάς. Ξέρουμε πως κάποια στιγμή αισθάνθηκε ότι τον κορόιδευε ο σάτυρος που έφτιαγνε, τον κατέστρεψε και κατέρευσε με την ψήχωση, έχοντας αφήσει ένα τουλάχιστον αριστουργήμα, την κοιμωμένη. Ξέρουμε και ότι μετά από 40 χρόνια αναδύθηκε, έχοντα ευνηδιάσει τη μοντερνιτέ, έχοντας μπει στο κέντρο της από την Κερκόπορτα, Θυμάμαι όμως παλιά που διάβαζα ένα βιβλίο σχετικά με τα τεκμήρια που υπάρχουν για την ενδιάμεση περίοδο, για τα χρόνια της ψύχωσης. Εκεί λοιπόν με στα χαρτιά του Χαλεπάς αναδιαπραγματεύεται πάντοτε τα ίδια τρία-τέσσερα τρία, θέματα. Υπάρχει το σύμπλεγμα «Ο Σάτυρος και ο Έρωτας», υπάρχει το σύμπλεγμα «Της μύδια με τα παιδιά της» και ακόμη πιο αφαιρετικά ή ακόμη πιο απόλυτα Υπάρχουν σκίτσα από τραπουλόχαρτα. Όχι φιγούρες, αλλά σπαθιά και ντάμε, που ανακατεύονται διαρκώς σε ολοένα ένα καινούριο συνδυασμός. Αν όμω κανείς παρακολουθήσει αυτά τα χαρτιά, θα δει πως σιγά σιγά τα συμπλέγματα επιλύονται και ότι λίγο πριν ξαναβγεί ο χαλεπάς στην επιφάνεια, λίγο πριν βγει εκεί όπου όλη η παλιά δεξιοτεχνία της κοιμωμένης ξανακερδίζεται σε ένα έδαφος που ποτέ δεν θα μπορούσε να το διανοηθεί κανείς... αν παρέμενε εκεί που βρισκόταν εκεί. τα συμπλέχματα της μύδια και των παιδιών... καταλήγουν σε μια μάνα που αγκαλιάζει τα παιδιά της. Τα συμπλέχματα του σατήρου και του έρωτα... καταλήγουν σε μια συμφιλίωση. Τα έχουνε βρει μεταξύ τους. Και με τον ίδιο τρόπο... θα έλεγα πως τα παιδικά τραγουδάκια του Βυζήνου... δεν είναι τίποτα σπουδαίο καθεαυτά... Όμως και αυτά, όπως και το μελοδραματικό υλικό που μόλις ακούσαμε, είναι αυτά τα σκίτσα. Αν ο Βυζιεινός είχε βγει στην άλλη άκρη, θα είχε πετύχει τότε στην ποιήση κάτι πολύ ισχυρότερο από αυτό που πέτυχε στο μόνο τη ζωής μου ταξίδιον, που το θεωρώ και το καλύτερο από τα διηγήματά του. Όμως, κι ας μην βγήκε, δημιούργησε ένα κραδασμό στο ποιητικό πεδίο. Τώρα πια, όσο περισσότερα καταλαβαίνουμε, Όσο λιγότερο εκτιμάμε το φινίρισμα και όσο περισσότερο πάμε εκεί που το υλικό είναι τραχή και ακατέργαστο και όπου η μορφοποίησή του είναι η αλήθεια του όλοι και όλοι δεν μπορούμε να μιλάμε λάβουμε υπόψη αυτόν τον κραδασμό δεν μπορούμε να μιλάμε λάβουμε υπόψη τον τρόπο με τον οποίο όπως έλεγε ο Μπασελάρ ένα παιδί που καθεί και κοιτάει το Τζάκι του θυμίζει πολύ έντονα το στοχαστή του Ροντέν ο Βυζιίνος και αυτό είναι ο χαλκός του, δημιούργησε ένα κριτήριο στους αντίποδες του Σολομικού, αλλά τέτοιο, ώστε η ενεργοποίηση και των δύο κριτηρίων ταυτοχρόνως να μπορεί να αποκαλύπτει ακατάπαυστα το αυθεντικό. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.